29 Σεπτεμβρίου 2008 Είμαι ο Χρήστος Βρισκόμαστε στο σπίτι του Άγγελου Για να αρχίσει η τρίτη σεζόν του Newscast Παιδιά είστε εδώ Πού είστε Εγώ δεν το 37 37ο επεισόδιο, τρίτη σεζόν του Newscast Πάλι κοντά σας για μία νέα σεζόν Γεμάτη εκπλήξεις Happenings και events και οτιδήποτε άλλο Δεν σας δώσαμε τις προηγούμενες χρονιές Και χαλούμι Χαλούμι. Ναι, δεν μ' αρέσει το χαλούμι. Δεν είναι ο χαλούμι. Ναι, αλλά έχουμε. Εντάξει. Okay. Και αυτό είναι το ίντρο, το οποίο... <laughs> τι είχαμε σκεφτεί να κάνουμε πλέον στο ίντρο, να πούμε για το Newscast τι σκεφτόμαστε να... Ε, είχαμε σκεφτεί να... Να... να κάνουμε μία εισαγωγή της σεζόν, ας το πούμε. Να το εγκλουτίσουμε με νέα στοιχεία και... Θα είμαστε πιο πόσο λες, ποια έκδοση είμαστε αρχικά. Τι πια εννοείς ποια έκδο Δηλαδή έχεις σημειωμένη εκεί πέρα, βέψιον... Ε, ε, εντάξει, αυτά είναι προσωπικά σχόλια, δεν είναι για τους χωρατεύνους. Θα, θα πούμε για να ξέρουν να ενα κομμα αλλά επειδή τρέχαμε λίγο τελευταίο καιρό και δεν δε λοιπόν. δε προλάβαμε να κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις. Θα αγοράσουμε ούτε. και μαστίγη για να αυτό Ποιο είναι καλύτερα. Όχι, θα πάρουμε τριχιά και θα κάνουμε 4 κόπους όπως κάνουν οι Καθολικοί. Oh. Και μπορούμε να βάλουμε και κυλίκιο αν θέλετε, Στην χειρότερη περίπτωση. Λοιπόν, ε, Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, αλλά ελπίζουμε σε κάποια φάση μέσα στη χρονιά, δηλαδή το στόχος είναι προς τα Χριστούγεννα, θα τον τοποθετούσα εγώ που θα χαλαρώσουμε και λίγο ενδεχομένως να πραγματοποιήσουμε τα, τα Extra και να περάσει το νιούσκα στην ε, έκδοση 2 ες Ωστόσο αλλαγές θα παρατηρηθούν από τώρα μάλλον. Ε, λέγαμε κάτι για καινούριο ίντρο. Για έτσι, Είχε οπότε, λογικά, αυτό, το ήδη ο το οπότε αυτό θα το ακούσατε ήδη. Αν Ελπίζουμε να ε, σας άρεσε όσο και το παλιό. Και άρεσε, ναι. Ε, και θα παρατηρήσετε και στη συνέχεια αλλαγές και στη δομή του ίδιου του επεισοδίου. Φύγαν κάποια, κάποιοι τομείς που, που υπήρχαν παλιότερα. Και μπήκανε κάποιοι τομείς. Μπήκανε κάποιοι τομείς και οι μερικοί άλλαξαν σε κάτι άλλο. Και σιγά σιγά θα, θα προσθέσουμε και άλλα πράγματα. Ίσως να υπάρχουν προσταφαιρέσεις γενικά. Μέχρι να καταλήξουμε στη δομή που θέλουμε. Στην version 2 ευελπιστούμε να συμμετέχει κάθε φορά ένα γνωστός τραγουδιστής της Αμερικής. Γιατίς Αμερικής. Έτσι. Επίσης να πούμε ότι από εδώ και πέρα σε κάθε επεισόδιο χείριστης μας λέει να πούμε από το disco στο disco στο Αυτό δεν θα είναι έτοιμο να το πείτε. Όχι το ομίτ. Τώρα σου ήρθε καλά, ναι. Έτοιμο το ομίτ. Επίσης μπορείς να παγγέλεις και μερικούς τύπους να το αποκάλυψε. Ή από το actionist. Σωστά. Α το μετέφερα. Ή από τον actionist. Ω, <laughs> oh, <okay. laughs> <laughs> <Περιμένομαι. laughs> Λοιπόν... <laughs> ε, τώρα, σιγά σιγά... Ας πούμε πάνω κάτω τι θα περιλαμβάνει το σημερινό επεισόδιο από αυτά που είναι καταγεγραμμένα γιατί από έξτρα ποτέ δεν ξέσεις τι μπορεί να εμφανιστεί Σωστά? <laughs> ναι. Ωραία. Ε, τα σημειωμένα εδώ... έχουν συζήτηση... εκτενή σχετικά με την... Block Action Day του 2008 και την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, που πέρασε Μόρα απλάους! Θα έχουμε στον τομέα της διασκέδασης Παύλα Προτάσεων ο οποίος θα μην είναι ανέπαφος όπως είναι και στις προηγούμενη σεζόν ε, πω, πληροφορίες θα για κάποια πράγματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη δεν θα πούμε τι, γιατί έτως θα χαλάσει όλη η έκπληξη. θα υπάρχει ε, outro με τις κλασικές λιθιότητες για να ακούσετε μέχρι το τέλος και ενδεχομένως και άλλα πράγματα που θα εμφανιστούν στην πορεία πες και τι άλλο θα έχει το outro το outro επίσης θα έχει γλυκό νερατζάκι ε, με χαλούμι όχι okay, το χαλούμι είναι ε, άλλη φάση ε, τι θα έχει το outro. Τι ναι. Ε, ξέρω εγώ θα έχει... Ψήφισα να πάω στην Εντάλια. Θα έχει τα προσεχώς στο, τα νό, προσεχώς νό, στο άλλο newscast. Θα, θα προσεχώς ναι. του newscast. Είσαι, το οποίο ενδεχομένως να γίνει και θεσμός. Δηλαδή σκεφτόμαστε τα hot θέματα του επόμενου newscast που είναι προαποφασισμένα. Αν είναι προαποφασισμένα. Αν και φως είναι προαποφασισμένα, να τα λέμε στο outro του newscast. Το θα είναι ό,τι μείνετε μέχρι το τέλος το μην φύγετε, μην φύγετε επίσης, γιατί υπάρχουν και ηλθιότητες στο τέλος, έτσι. Ήδη ναι, έχουμε, είναι να... το καλύτερο κομμάτι του τέλους. Το καλύτερο κομμάτι σε ένα πλύσιο πρωινό. <laughs> λοιπόν, πάμε να κοιδίσουμε να συζητάμε σιγά σιγά. Ε, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Άντε πάμε. Να στο πρώτο θέμα συζήτησης για αυτό το επεισόδιο. Ε, όπως προναφέραμε και, στο, και στην εισαγωγή έχει να κάνει με, με την Blog Action Day που θα γίνει για το 2008 στις 15 Οκτωβρίου και φύ, να πούμε λίγα πράγματα τι, για το τι είναι αυτό, αυτή η ημέρα. Είναι ημέρα 3η να τονίσω. λύσω. Ε, Τετάρτη, ε, συγγνώμη. Ναι. Σε ευχαριστώ που <laughs> ναι, με Να είμαστε συνεπεί στις και στις ημέρες, να Λοιπόν, <Δελίως> το Blog Action Day ξεκίνησε πέρσι, πρώτη φορά έτσι, σοβαρά. Μήπως πήθηκε παλιότερα, δεν είμαι σίγουρος. Πήγε εγώ σοβαρά, ναι, πέρσι πέρσι φορά πέρισι... πέρισι... το ανακάλυψα, αλλά <Δελίως> δεν ξέρω. Δεν είμαι ζητήκης ο βίντεο ομαδής μου για πέρσι λέει, αλλά και επίπεδο. Ωραία. Ε, κατά πάση τέντα, λοιπόν, ξεκίνησε το 2007 για πρώτη φορά. Ε, και μάλλον θα το ε, συνεχίσουν ετησίως από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή είναι η διάθεσή του Την ημέρα αυτή... Ε, μπαίνει ένα θέμα ε, κοινωνικού προβληματισμού κατά βάση πέρσι ήταν για το περιβάλλον ε, στο οποίο καλούνται όλοι οι bloggers και γενικά όσοι ασχολούνται με το, με το internet και έχουν ε, κάποια σελίδα ή κάποιο podcast ή κάποιο vidcast να συνεισφέρουν με υλικό ως προς, το, ως προς την καταπολέμηση του προβλήματος την ε, προβολή του προβλήματος προς τα έξω και γενικά προσπαθούμε να κάνουμε μία μαζική κίνηση για να γίνει γνωστό το εκάστο κοινωνικό πρόβλημα. Θέλω να πούμε ότι εκτός από το να γίνει γνωστό, στο βίντεο ζητάει από αυτούς που θα ασχοληθούν να είναι λύσεις, όχι μόνο να συζητήσουμε να... Να και να πούμε ότι είναι Ά, υπάρχει. Πάχνει να λίγο να πούμε ότι φέτος το, θέμα, το κεντρικό θέμα είναι για τη φτώχεια, δεν το είπαμε αυτό το λέω, mm. και τώρα μπορείς να συνεχίσεις. Επίσης από ό,τι βλέπω υπάρχει και στη σελίδα blog-actionday.org για όποιον θέλει να μπει υπάρχει και ειδικός Action Donate το οποίο αν καταλαβαίνω καλά από το subtitle λέει σε όποιον κερδίζει κάποια πράγματα από τη σελίδα που έχει οτιδήποτε να δώσει ένα μικρό κομμάτι για τις κινήσεις να... του blog-action-day Βέβαια καλύτερα τα κέρδικης της μέρας μόνο Α, σαν αυτό που πούμε συμβολικό, συμβολική μπροσφοά κτλ. Το οποίο επίσης είναι μια καλή ενέργεια, αν και φαντάζομαι ότι θα πάνε και που πρέπει, ξέρω εγώ, τώρα για να κάνει όλη τη κίνηση. Δεν μπορούσα να φάει αυτός, ας πούμε, ξέρω. Το 7η, στις 15 Οκτουμβίου θα πλημιήσουμε μια άρθρα σχετικά με τη φτώχεια, η οποία θα ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο και από... Εγώ ξέρω θα πει, δεν έχω το σπίτι. Το spreading του φαινομένου αυτό στον κόσμο, γιατί στην Ελλάδα. Τι πύχη έχει δηλαδή εμεί και πώ θα διαδοθεί, δηλαδή από ποιον θα αρχίσει στην Ελλάδα σου λέω το παράδειγμα και πώς θα πάει στα διάφορα blogs και το μάθουν όλε τι υπηρεσίε θα το μάθουν α πούμε. Εγώ για παράδειγμα ήδη το έμαθα, όταν το έμαθα, το έμαθα από Έλληνα blogger με πώ δικό του blog μέσα που άρεσε feed. Δηλαδή και έχω πολύ καιρό που το ξέρω, έχω κάνει μια μέρες που το έχω παρατηρήσει αυτό. Και να δούμε και σε ποιες υπηρεσίες ανεβαίνει περιεχόμενο. Δηλαδή θα είναι μόνο στα blogs, θα είναι βίντεο στο YouTube, θα είναι στο Twitter, σε microblogging δηλαδή υπηρεσίες. Έχει Εδώ λέει ότι μπορείς να το κάνεις με οποιοδήποτε τρόπο θες. τώρα... Ε, έχω δει ήδη πολλά άρθρα και... και στις υπηρεσίες που λες και στο Facebook και παντού ότι... το Facebook δεν τα αφήνει. Δεν πιέζει. Το οποίο α πούμε λέει ότι το του θα γίνει αυτό και καλεί όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Το θέμα είναι αυτός με πόσο νόημα έχει κάτι τέτοιο. Το θεωρείτε, πούμε, ότι θα φέρνει κάποιο αποτέλεσμα μέσα στο και προβληματισμό στον ε... κόσμο ή στο να σκεφτεί ένα δευτερόλεπτο ή κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση με την έννοια ότι πλέον η διάδοση πληροφορία πληροφορίας κυρίως σε, σε γενιές από, ακόμα και από τους νεότερους της γενιάς των πατεράδων μας μέχρι τη δικιά μας και τις επόμενες οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το ίντερνετ ουσιαστός κάθε μέρα, δηλαδή θα, θα ασχοληθούν με το ίντερνετ για μια ώρα πιστεύω τη μέρα Ακόμα και το μαθητής και ο φοιτητής πω, δηλαδή, και όλοι αυτοί δηλαδή, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι να το συνέσχοληθώ και με το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε okay. Μία... Ένα... Ένα που θα γίνει σε μια πόλη και... θα οργανώσει ο Δήμος, ας πούμε, κάποιες Συγκεντρώσεις για ένα θέμα που είναι το περιβάλλον, ε, δεν θα έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο όσο να το, να το περάσει μέσα από το Ιντερνετ αυτό. Δηλαδή εντάξει, εγώ πιστεύω ότι περισσότερα άτομα θα το μάθουν μέσα από το Ιντερνετ παρά από μια οργάνωση του Δήμου. Απλά το μόνο, η μόνη δικιά μου σου Λέγα το την ημέρα χωρίς το αυτοκίνητο και τις... Ξέρετε ότι... Ξέρετε ότι πέρσι πήγαμε για το περιβάλλον, θυμάμαι τα παρακολουθώ 20 μπλοκλε ως η τα 15 είχαν γι' αυτό. Διάβασα ε, ένα, διάβασα δύο, μετά βάθηκε λόγω για αυτό το θέα μας πριν, αλλά τα διαβάσισα καλά. Δεν θα διαβάσισαι όλα. Οπότε Εντάξτε, πολλά, ναι. το πούμε, πολλές σκέψεις πάνε... Κοίταξε, εγώ θα... Φτάνονται θα... δηλαδή μέσα του χαμό που γίνεται εκείνη την ημέρα, στο θέα. Εγώ αν ήμουν στην... Αν δηλαδή, εμπλεκόμουν κάπως με το... με το blog action day sun site, προσπαθούσα να κάνω κάτι άλλο. Δεν θα έλεγα, ναι βγάλετε άρθρα ειδικά, αλλά στείλετε τα σε μας, έτσι ώστε να οργανώσουμε εμείς κάτι σαν ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με αυτά τη μέρα εκείνη δηλαδή ή να διαλέξουμε τα καλύτερα ή κάπως έτσι, ώστε ώστε Όταν καλά όμω έχει σχεδόν 5.000 σελίδε οι οποίες λέει ότι θα βγάλουν ε, αυτό, άκρες, <συσκάς> καλά, αυτό να σου στείλουν 5.0 αλλαγού. Καλά είναι να λίγο κάνεις. από το, το... το... το... το... σκέψει. Ασκήψου... Εγώ περίμενωση. Δεκτό, αλλά φύσει και που το δήλωσαν. Αλλά σκέψω λίγο το εξή ότι ε, έχουμε πάρει πολλές <laughs> απ' το περιβάλλον Σκέψω όμως το εξής, ωραία ε, Εσύ είπες ότι έχεις 20 ας πούμε blogs ελληνικά Και βγάλαν πέρσι 15. Διάβασέ να δύο οκ okay. Εσύ ενημερώθηκες όμως αυτά τα δύο, δηλαδή το σκέφτηκες Απ' την άλλη μεριά ε, το, το πρόβλημα ε, Υποτίθεται ότι το blog action είναι το πια εσφαιρικά Δηλαδή αν έχουμε εμείς 3 από ένα blog δεν πρέπει να γράψουμε και οι τρεις για την ε, μόλυνση από αυτοκίνητα. Mm. Γράψεις για τη μόλυνση από αυτοκίνητα, εγώ πρέπει να γράψω ας πούμε, για τα σκουπίδια και ο για την χορύπανση. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω ότι και το περιβάλλον, όσο, ένας έγραφε για τη μόλυνση. έγραφε ξέρω, για, το... για τα σκουπίδια, όμως, ναι. έγραφε, για το τρίτο και το τέτο, έχει πολλά. το η φτώχεια εκτός από 2-3 ας πούμε, μπορεί να έχει ξέρω, η πίνα, δεν έχει φαγητό, νερό, κτλ. Ναι. Δεν είναι, έχει μεγάλη ποικιλία στο οποίο μπορείς να γράψεις. Εγώ δεν εμφανόμαι αυτό. Λάξη. Όχι τόσο μεγάλη όσο παιδιά αυτό, Δηλαδή, το, το, το, το Blog Action Day για μένα σημαίνει άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν κάνει, κάποια, αν κάνει κάποιος μικρός οργανισμός, μια κίνηση ας πούμε, για τα παιδιά της ε, συγκεκριμένης χώρας, της γλυκοσμικής, μια συγκεκριμένης χώρας όμως, και έχει ένα μικρό κεφάλαιο και το δίνει για αυτά, ωραία, για μένα μπορεί αυτό να είναι ένα ξεχωριστό post. Και ας μην είναι τόσο πολύ σφαιρικά <Ρι> δηλαδή αν γίνει σωστά η δουλειά θα μπορούσε μετά και το Blog Action Day με βάση τα, τα links που θα πάρει ότι αυτοί γράψανε να κάνει κάτι σαν ε, αλμανάκ με τα καλύτερα άρθρα που θα πιάνει όσο πιο σφαιρικά γίνεται το τέτοιο το οποίο μπορεί να το κατεβάζει με PDF ή αν γίνει πολύ καλή η δουλειά να πλήρουν ακόμα και ένα μικρό αντίτιμο του στυλ ένα δολάριο ή ξέρω εγώ ένα ευρώ για να το πάρει και αυτά τα λεφτά όλα να πάνε και πέρα. Ενώ τώρα έτσι βγάλες ή βγάλες, να βγάλει και ο άλλος, ε, κάπου χάνεται, δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε και εμείς ένα άρθρο ή ένα μιούσκαστο, όπως λέγαμε, να κάνουμε ειδικό. Αλλά αυτά όλα, ε, καλό θα ήταν να μπορεί ο κόσμος να τα δει συγκεντρωμένα. Δηλαδή, Κοίταξε, τόσο για... πολύ πληροφορία ανοργάνωτη... Για να οργανωθεί μια, μια τέτοια πληροφορία θα χρειαστεί συμμετοχή, ας πούμε, μιας μεγάλης αιτές, μπορεί να την οργανώσει αυτή την πληροφορία. Αν, α πούμε, ήταν η Google από πίσω σου Τώρα αυτό το site, ποιος είναι από πίσω, πώς μπορούμε να την πάρουν αυτή την πληροφορία, να κάτσω και να την οργανώσουμε. Είναι την υποδομή, πόσα άτομα είναι. Δεν ξέρω και ποιοι ποιο υπλέγονται, εντάξει, θα... λοιπόν. να σου πω. Αλλά πιστεύω ρε παιδί ότι ένα δυναμικό ε, για μία μέρα ή για μία βδομάδα κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπων, μπορεί να βγάλει τη δουλειά. Ε, τώρα από εκεί πέρα Α, τώρα βλέπουμε live το site, να δούμε αν μπορούμε να... Να δούμε πόσοι εμπλέκονται σε αυτό εδώ. Εντάξει, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε άτομα. Έξι, εφτά. Εφτά άτομα. Εφτά οποίοι... άτομα είναι αυτοί οι οποίοι Εντάξει, με... είναι development, ο άλλος είναι ποτέ δεν είναι κάτι, ο είναι media. Λίζω. Θα σπίσω τι είναι. Και άλλος τέτοιος... Coordinator, block coordinator, coordinator, assistant event coordinator. <σταλή> τέλος πάντων είναι κάποια... <σταλή> Ή <και> να σου <σταλή> πω και κάτι άλλο, μπορεί να, γίνει, να το δει και αλλιώς. Υπάρχουν, έχουν γίνει τόσοι aggregators που απέτυχαν, έτσι, και κλείσαν πρόσφατα, εδώ δηλαδή διάβασα για ένα ελληνικό δείξιο ποιος ήταν, και εντάξει δεν είναι και της παρούσης, και απέτυχαν, ωραία. Μπορείς να κάνεις ένα aggregator μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή να εγγράφουν τα site που λένε θα βγάλω το post και να τραβάει, αυτά τα πώς, δηλαδή να κάνεις Αυτό... από... κάτσα το DIG. Αυτό ήζω να το, το έχουν κάνει. Το... Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ε, τώρα εγώ ιδέες πετάω, δεν το έχω ψάξει. Ναι. Απλά έχει... Καλή βλέπω ιδέα, ότι έχει και register your source και τέτοια πράγματα. Αυτό... Αυτό το έτσι και ο πλοκρινου είναι να σελίδα και λέει όσοι έχουν οι ποιύτι θα κάνουν και θα και μπορούσε πίτσα. να γίνει μια εμπενδίμοργάνωση τη πληροφορία με βάση το τα tags, ξέρω εγώ. Ναι, ο... δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάτι αυτομεροποιήσουμε. Όχι έτσι, όχι να αναφέρουμε ότι μια τιμή έχουν δηλώσει ότι θα γράψουν 4686 site με σχεδόν 9.5 εκατομμύρια αναγνώστε σύνολο. Γι' αυτό αυτοί που δήλωσαν πώ οι άλλοι που. Εντάξει, άλλο το γράφει απλά το γράφει και δεν γλώσσα ότι. Ε, οπότε με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε κάποιος να μπει και να δει την πληροφορία να και να είναι σαν ένα RSS reader, δηλαδή να... να βλέπεις τους τίτλους και να λες Α, για, το... για, τη... για την πείνα έχω διαβάσει» Δεν θέλω να διαβάσω άλλο άνθρωπος, ξέρω εγώ ε, Θέλω να διαβάσω κάτι άλλο που έχει να κάνει με το παιδιά ε, με την πανισμό ή ξέρω εγώ με έλλειψη τα εμβόλια και τον έχω το άλλο Και να πάσεις μια σφαιρική Επίσης αυτό, τέτοια, τέτοιες κινήσεις δεν ξέρω αν κατά πόσο το έχεις σκεφτεί Μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ σε εκπαιδευτικό επίπεδο Δηλαδή παίρνεις το λίγιο καθηγητής πέντε άνθρωπο τα μεταφράσεις και τα δίνεις στα παιδιά ναι. Και λέει κοίταξε τι έγραψε ένας άλλος, που είναι 25 χρονών ή 23 ή 18 ακόμα γιατί έδειξες ε, με το blog μπορεί να γράψει οποιοςδήποτε Ή ο κόμματς σε αγγλικά και τέτοια που δίνουν κείμενα mm -hmm. για ερωτήσεις και λοιπά μας γίνει και σε μας Με και το ανάπτω, μπορεί να μπει και μια εργασία Γράψτε ένα ναι. κείμενο στο μάθημα των αγγλικών του σχολείου να το στείλουμε στο Blog Action Day Άρα, Και το να το κάνουμε και εμείς το κάθε αυτοί γράψετε ένα τέτοιο... ένα άρθρο σχετικά με το... Πού μου το κάνουμε... ...ευτόχιο... Ναι. Και το καλύτερο στο πούμε να δημοσι αλλά θα μπορούσε να μπει και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα <συμή> Ναι, ναι, αυτό σίγουρα. Αυτό... αυτό μπορεί να γίνεται ήδη, επειδή μου απλά να μην έχει... Ε, κάπου εγώ δεν <συμή> φαντάζομαι ότι κάνει, θα γίνεται, πει, ναι. ναι. Α... Αλλά και εδώ, στην Ελλάδα ακόμα, πόσοι εκπαιδευτικοί ξέρουν αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω κανένα σχεδόν. Ε, δεν το ξέρω. Ε, τάξει, Άμως... μετά, είναι πολύ λίγοι από την εμπειρία μου. Δεν ξέρω οι τι κάνουν. Αλλά η παλιά που ασχοληθεί με κάτι τέτοιο παράδειγμα. στο για να αν ο φιλόλογος έχει τη να κάνει μην τίνε πώς να πεις από το παιδί να το απαιτήσει να γίνει τα αγγλικά, αυτός αν ξέρεις που πεινάεις. Εντάξει, στο μάθημα το αγγλικό όμως πει θα στο μάθημα το αγγλικό, ναι, μπορεί να γίνει. Τέσσερι okay. πλάνε. Δηλαδή από ό,τι βλέπω είναι κοινωνικά αυτό το πράγμα έχει προεκτάσει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά θα πρέπει κάπως και το ίδιο το site να οργανώνει την πληροφορία. Δηλαδή εμένα δεν μου αρκεί να έχω 100 feet και τα 70 να γράψουν. Γιατί σημαίνει ότι να εσύ. Σκοπός είναι να ενημερωθώ μέσα από αυτό με κάποιο τρόπο ο οποίος δεν ξέρω ότι, ότι φαντάζομαι ότι κάπως μπορεί να γίνεται Έχει κάτι πέρα live updates και τέτοια επειδή αλλά. Α, και εντάξει ε... Ναι, το λογικό είναι να έχουμε ερειμνήσει γι' αυτό, δεν... Τον Peter με θέλετε και σελίδα, έχει και άλλα πράγματα <συσχερ> να δείτε, blogaction.bin.org Εντάξει, το έννοι εδώ που τα λέμε δεν έχουμε σχοληθεί και πάρα πολύ με το κοιμνο, οι κασίες κάνουμε αυτή τη στιγμή Μπορούμε να επανέρθουμε στις 15 Οκτωβρίου και να κάνουμε ένα... είτε ένα newscast είτε κάποιο άρθρο που να λέμε τι έγινε τελικά σαν ένα απολογισμό του blog Elson Day με βάση τόσο θα λέει η σελίδα και να σας φτιάμε και εμείς κάπους δεν ξέρω Κάτι άλλο, Είστε... Όχι Εντάξει <laughs> Νομίζω ότι το καλύψαμε σήμερα, έτσι Ναι <laughs> Να περάσουμε στο... Το άλλο θέμα που είχα πει με την ημέρα στο χωρίς αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν <σχετί> την, την προηγούμενη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου είχαμε την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. <σχετί> και εδώ στην Ελλάδα είχαμε στη Θεσσαλονίκη είχαμε κάτι εκδηλώσει από το Δήμο. Είχαμε <σχετί> βγάλει και συγκεκριμένο άρθρο στο Άγγελο στο Σφίλτε. Μοίραζε το δέκατο ε? ο Δήμος. Ναι, Μοίραζε ποδήλατα, πόσα δέκα. δέκα. Νομίζω δέκατος Μυρίζει και κάτι άλλο πάρα μόνο και έφυγε, πάλι ο Εντάξει, και... μιλήσει, βασικά ήταν η TV Εκροτώτερα μας <laughs> <laughs> νά, ναι. Εντάξει, πάλι ο Δήμος είναι όμως Εγώ να σου πω με <σχεδί> καινούργιο παιδιλατάκι και, αν έπρεπε δεν πήρες να γράφει TV Εκροτώτερα πάνω να ξέρεις Εντάξει Και όπως ναι. βιώσαμε στη Θεσσαλονίκη και λογικά και στις άλλες πόλεις της Ελλάδος Τα αυτοκίνητα δεν λείψαν εκείνη την ημέρα, μίζω πως ήταν και περισσότερα Περισσότερα δεν ήταν απλά, το λόγω δη ναι, επειδή είναι κλεισμένοι εδώ, μιλόγω για την εκδηλώσεις, όσο θα τα αυτοκίνητα, μποτιλιά, δεν είναι στους υπόλοιπους. Εγώ, ε... Ε... Εύκολο να εγώ, εγώ, εγώ, Εγώ, εγώ, εγώ, εδώ στην... στην Ελλάδα γενικότερα, εντάξει, οι πρωτοβουλίες δεν είναι πάρα πολλές σε τέτοια θέματα, δηλαδή δεν έχω αισθανθεί ότι, ότι έχουμε καλές πρωτοβουλίες, αλλά και όταν γίνονται, πάλι δεν ακολουθούνται τον κόσμο με δεν το λέμε αυτή τη φορά, δεν υπήρχε καν να στο πούμε ενημέρωση... Ήταν εκεί την ημέρα, είναι εκεί. Την προηγούμενη ημέρα και αυτό... Ωτι εγώ εκείνη την ημέρα το μάθα και περίμενα να πάω στα αλφόρεια και να μου χτυπήσω στο steering wheel. Και πάλι χτυπάω και λέω γιατί. Και μετά μαθαίνω ότι είναι μετά από τις 5 ε, τώρα αυτό ήταν άλλη κοτσάρα α πούμε. 5 με 9 γιατί α πούμε και όχι όλη την ημέρα. Η μέρα, μέρα χωρίζει το αυτοκίνητο, τι θα πει α πούμε. Και μετά ξαναχτύψε στο steering wheel 5 παρα 10.00. Και σίγουρα πως πως πως πως πως πως πως πως πως ενώ στην Αθήνα ήταν όλη την ημέρα τζάμπα τα λεφόρια. Και, και γι, το μενού. Ναι, και το όλες οι, οι υπηρεσίες. Ε, αυτό είναι. Είχα ζωνμάρα α πούμε τώρα. Δεν ξέρω τι έγινε με τον δικό μας το δικό μα το Moa's. Αλλά νομίζω ότι κάναμε και ματζικές. Έχω επιτύχει ακόμη κάτι. Ματζικές κάναμε. Εδώ πέρα. Πάντως η μας. παραλιακή, η λεφόρος νίκης από τη Βενιζάλη μέχρι το Λευκό Παιδείο ήταν κλειστή. Για αυτοκίνητα. Πρώτησε ο κόσμος ποδήλατα, παϊτόνια, μηχανάκια που μπαίναν παράνομα είναι η μέρα που το χέρι του. Μηχανάκι που σου το ποδήλατο για να το περάσεις. Όχι, το Είχε στιγμέρο και ένα... Και είχε τα πάνηχε. Δεν έχει μηχανάκι που δεν ωραία, επειδή είχε κόσμο και Επειδή το πόημα, είναι κάτι. Μετάλαβαζε. και 10 και τι ήθελα να πω άλλο, η συζήτηση που ακολούθησε στο Άρθροπη και Σουγκάλλη, για το αν τελικά ο κόσμος και μάλλον αν αυτοί που παίρνουν, που παίρνουν τα λεφόρια, αυτοί πάνε χτυπάνε εισιτήρια και πώς είναι αυτοί που δεν χτυπάνε και τι έγινε εκεί πέρα για παίρνως. Το διότι διότι είναι ειδικό... άλλο θέμα. Oh. Ναι, είναι άλλο θέμα, που οποίος είναι κολλάει. <σχε> Απλά είπαμε επειδή ήταν δωρεάν εκεί η τιμή, εγώ είπα και που ήταν δωρεάν μόλις 5 μέχρι 9, είναι μικρός τέτοιος. Εννοείται αυτό. Και εσύς περισσότερος κόσμος περισσότερο, δεν χτυπάει. Μετά, όχι περισσότερος, αλλά μια μεγάλη, α το πούμε, μερίδα του κόσμου δεν χτυπάει. Εντάξει, ο Άσες περισ αναφέρει ότι η απόλυση που έχει από... Ξέρω ότι τόσοι άνθρωποι που μπαίνουν, πόσα λεφτά έρχονται σε ταμεία μου, τόσο. Ένα από το τέτοιο ποσοστό, 5% σου λέω παράδειγμα, δεν χτυπάει τίποτα. Ξέρεις το ποσοστό αυτό. Ή πόσα δεν θυμάμαι, λεφτά ε, ε, έλεγε πολλά άλλα, ποιος τον πιστεύει τώρα. Καλά, πάντων. ναι. Εγώ όταν μέσα σε ένα μπήκαν 20 άτομα. Τα μισά δεν χτύπησαν. Κάποιοι ξέρω είχαν δι Όχι. Άλμε. Άλμε. Άλμε. Άλμε. Ήταξε, γενικά, εγώ που έχω τύχη στην περίπτωση που λες, και όλας, αλλά... Δηλαδή, τώρα με το χρήστο, και παίρνουμε χαριλάω που είναι.. βγαίνει πολλος κόσμους και βγαίνει. ωραία. Της Άννα λοιπόν θα μπεις κάτι, να τους πατήσω κάτι, πώς, πώς, πώς, πώς, πώς, πώς. Αυτό θέλω να σου πω, τις προάλλες πέτυχα και ελεγκτή. που εκεί πέρα βλέπεις ποιος δεν <σχ> χτύπησε. ωραία, ήμασταν μέσα στο ελευθερίο κα, κατά προσέγγιση καμιά... <σχ> καμιά... 40 <σχ> ε, ε, άτομα, θα σου πω εγώ. που είναι σχετικά πολλά. Ωραία, κάτις μένει και κά κάποιοι όρθιοι. και ο δεν βρήκε ούτε ένα παράνομο. όταν μπαίνουν αυτοί, πολλούς είδασταν, δηλαδή σε κάθε... Ή άλλοι είχαν το 24ωρο Ή άλλοι, άλλοι είχαν, η άλλοι είχαν κάρτες αναπηρίας το ένα και το άλλο που πάνε τζάμπα Ένας κιόλας ήταν ναι. παλαιός πράκτος που δεν χτυπάμε ποτέ μετά στη ζωή τους, δεν τελειώνουμε. Έτσι, αυτοί οι δύο λες που ήταν οδηγό. Άλλος είχε μηνύαλο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πλέον ο κόσμος, ειδικά έτσι όπως έγινε τα πράγματα, παίρνει... Εγώ έχω δει δηλαδή μια, μια διάσταση που πήρε όλο και περισσότερο λεωφορεία. Δεν ξέρω αυτό που οφείλεται. Αλλά από παλιότερα νομίζω ότι... Πιο πολλοί πλέον χρησιμοποιούμε λεωφορεία. Αυτό πώς το καταλαβαίνετε. Απ' την εμπειρία μου έχω βρει και παλιά λεωφορεία αρκετά. Ναι. Απ' την βλέπω ότι ειδικά ε, όλοι νέοι έχουν πληροφορία πλέον. Δεν βλέπεις, πολλές πανευλίες κόσμος να έρχεται με... Εντάξει αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Ναι αυτό είναι αλήθεια. Και και γενικά... Απ' την αλήθεια. Αυτό έχει ως επακόλουθο να γεμίσει το κέντρο μου περισσότερα αυτοκίνητα οπότε προτιμούν πολύ να πάρουν, την, ε, να πάρουν το λεωφορείο για να κατευθυνθούν στο κέντρο Δηλαδή και έχει αυξηθεί ο κόσμος και περισσότεροι θέλουν να παίρνουν το λεωφορείο λόγω της κίνησης. Επίσης ένα άλλος παράγοντας είναι ότι ας πούμε ε, το πρωί που... τώρα αυτά που λέω γίνεται αρκετά πρωί ρε παιδί μου, 8-8-5 κάπου εκεί σκέφτος. Ε, βλέπω και πολύ κόσμο ο οποίος πάει στη δουλειά του κάθε με το φορείο. Έχει μπει και έχει κάποιο εισιτήριο πολλών διαδρομών. Ναι, ή το. και απεριορίστον. Γιατί αν θέλει να το χτυπάει τρεις, τρεις φορές πούμες κάθε μέρα... δεν το συμφέρει. Μέχρι δύο δηλαδή... Ωφελείς. Γι' αυτό άμα με δεις και δεν χτυπάω μη, μου λες το ροδό. Ναι. Ε, απλά δηλαδή μου σου λέω... μέχρι δύο φορές που το επιλογίζαμε με το χρήστη τη μέρα... Ναι. σε συμφέρουν τα εισιτήρια. Από εκεί και πάνω είναι πιο συμφέρον το μηνιαίο, α πούμε. Που έχει ή κάτι, κάτι τέτοιο. Τώρα εντάξει έχει και διάφορα άλλα ειδικές κατηγορίες, θεατρικούς και άλλο. Πρέπει να βγάλω πάνω, ε, άσχετο. <laughs> Αύριο μεθαύριο λύγει. Διασκορδωτικά. Αλλά εντάξει μέχρι να σου, εφόσον είναι να πάρεις καινούριο, μέχρι να σου χωρίς καινούριο σου λένε κάτι. Γιατί σκέφτομαι ότι τότε, όταν είσαι φοιτητής υποτίθεται ότι το καινούργιο πάω στο Πέσμος σου λέει του παλιό, Για να μην ποτέ χωρίς παπάνω. Παλιό έχει λήξει 31 ε, Αυγούστου. Ε, Αλλά δίνουν ένα μήνα διορία. Άμπρα, αυτό σου λέω. Για ναι, να πα καινούργιο. αυτό σου λέω. Ε, ναι. ε τελείωσε ένα μήνα <laughs> Αν... Άμα μπορείς να το βγάλεις και δεν το έχεις κάνει, είναι Okay. Τώρα δεν ξέρω αν η πιβέντα το... και... την ποιότητα Εγώ ναι, ε... πιστεύω ότι τα πράγματα είναι ψυχιατικά καλά βέβαια μπορούσαν να είναι και καλύτερα Συνάξει πάντα Και το σιτήριο είναι φθηνό για μένα Αλλά αν το φοιτητικό, εντάξει το, φυτητικό, το έχεις στο κανονικό πέντε Μπορείς να πεις Μπορείς να λείπει Ναι ρε πέντε να το πεις όμως 2 φορές 1€ το φοιτητικό έτσι Καλά είναι τη μέρα, δηλαδή είναι και τάξερου, ούτε Πιστεύω όμως δεν πρέπει να είναι βίαιτιμοι, να μην είναι εκεί πέρα. Ναι, Με αλλά και άλλο θα είναι, είναι. τραγωγητά πολύ, ας πούμε. Και, α, και κάτι άλλο που θέλω να το θείξω τώρα, βρήκα την ευκαιρία. Ε, γιατί το μηχάνιμου μέσα από την ηρέστα. Δεν αυτό. Ναι, αυτό είναι... είναι αυτό. κανονικά ο είναι... Αυτό υποτίθεται έχει την νοοτροπία ότι σε αναγκάζονται να πάεις απ' έξω. Ναι, γιατί. Και είναι και φθηνότερο απ' έξω. Έτσι? Στην και φθηνότερο, έτσι κι αλλιώς. Είναι 60 λεπτά μέσα, 50 έτσι. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα. Όχι, δεν μιλάω ότι είναι ακριβότερο. Okay, ναι, μιλάω ναι. δεν ρέστα. Ναι, αυτό ναι, λέει ναι. ο Άγγελος ότι είναι η του να έχεις δηλαδή, να τα εκεί. Οπότε, πλάκας, Ναι, ναι είναι ιδιωτικό τέτοιο, απλά επιχωρητικό τέτοιο. Είναι, Ά, ε, είναι εν μέρη δημόσιο και εν μέρη ιδιωτικό, όπως ξέρω, πάνω όπως πάνω ξέρω πάνω, Είναι πιο είναι όμως... Ε, Αλλά ποιος έχει το μεγαλύτερο, δεν ξέρω. Ποιος έχει ο... το μεγαλύτερο... Κάλα. Τη μέρα του ας Νομίζω ότι το ιδιωτικό ξεπερνάει το δημόσιο πάντως. Σε πόσο Πλέον. Οκ. πρέπει κάνει μια Αυτά για την ημέρα του... Σίγουρα. Ή μετά yeah. στο επόμενο θέμα, θέλετε άξερας να πω αυτό και θα <σ Mihaly> Σίγουρα, ναι ρε, πω πο... Το κλείδω. Γλειστό. Ε, <σχυστο> Ο άγγελος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή γιατί τον έχει πιάσει κάτι που δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή στο MR. Ναι, νοικογένεια, ε... το λέω εγώ. Θα περάσουμε στη... στον τομέα της διασκέδασης Παύλος ψυχαγωγίας. Ο άγγελος συνεχίζει. Ακάθε <laughs> ε, εκτός να γελάει. Ε, γέλα και λίγο, ρε, θα σε ακούσουμε. Δεν λοιπόν, θα... λοιπόν. γελάς. Και ο doméς εκτός θα... θα τον παρουσιάσει ο το αποστολής. <laughs> Απόστολε. Λοιπόν, ε, στον τομέα της διασκέδασης για αυτή τη φορά, ενώ ανακατεύω τον καφέ. Θα πω ότι θα μιλήσουμε για το δεύτερο Φεστιβάλ Ταγκό Θυσσαλονίκης που διεξάγεται αυτόν τον καιρό συγκεκριμένα ξεκινήσε από τις 28 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Οκτωβρίου με, διάφορες, ε, ε, ε, με διάφορα δρόμενα που περιλαμβάνουν και live εμφανίσεις χορευτών, μουσικών κλπ αλλά και προβολές ταινιών σχετικών με το ταγκό και λίγο που τσεκάρα το πρόγραμμα είδα ότι και πάλι από αυτά είναι δωρεάν οπότε αξίζει να το επισκεφθεί κανείς γιατί ακριβώς... Όχι θα γίνει ε, Εξαρτάται βασικά, θα γίνεται σε διάφορα σημεία της πόλης εξαρτάται από το τομέα για τον οποίο μιλάμε Εγώ σκέφτηκα πιο πολύ να, παρουσιάσω, να παρουσιάσουμε σήμερα τις ταινίες στο Προβληθούν και γιατί είναι δωρεάν στο Olympion και γιατί ε, έχουν μέσα ιστορικά στοιχεία που εμφανίζουν ε, για το ταγκό και την ιστορία του. Και επειδή και κάποιες αυτές τις έχω δει, οπότε μπορώ να πω και σχόλια για τις ίδιες ταινίες, δηλαδή αν είναι καλές ή όχι. γενικά ας πούμε μερικά πράγματα για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο σύνολό του. Από 28 Σεπτεμβρίου Ως 1 Οκτωβρίου προβάλλονται οι κινηματογραφικά αφιερώματα στον κινηματογράφο Ολίμπιον, όπου ίσως είναι δωρεάν. Θα πούμε αναλυτικότερα μετά τι μπορεί να δει ο κόσμος. Από 2 Οκτωβρίου έως 19 Οκτωβρίου ε, υπάρχει έκθεση φωτογραφίας ε, το... Στην αίσθηση τέχνης του κέντρου εκδικτονικής Δήμου Θεσσαλονίκης Αγγελάκη 13 για όσους θέλουν τον εδώ, επίσης δωρεάν είσοδος Και τώρα πιο συγκεκριμένα δρόμενα είναι ε, την Παρασκευή στις 3 Οκτωβρίου υπάρχει συναυλία ε, με, την, ε, με τους Σένσο Λατίνο και την ε, Ζωή Τηγανούρια ε, και α, το οποίο αυτό γίνεται σε 9.30 ώρα δωρεάν ε, όχι είναι βασικά δεν το λέει, γι' αυτό στο λέω mm. δεν αναφέρει λέει 20 ευρώ με αυτό είναι μασίρ Ναι ναι είναι ένα πράγμα αυτό, στον συναυλιακό χώρο Έγλι Ah, το οποίο θα συνοδευτεί και από έκθεση ζωγραφικής που θα έχει γίνει στον χώρο αυτό, να μπορείτε καταλαβαίνω Από του Κάρλος Τα Άστρα Γενικά είναι όλα, όλα στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή ας πούμε σάββατο μετά λέει 4 Οκτωβρίου, ε, άλλη συναυλία ε, πάλι προσμεδεύεται από την ίδια έκθεση γιατί πάλι γίνεται στην έκρη Η έκθεση είναι μόνιμη, ναι. το... και Στηνέχθεση. υπάρχει και παράλληλα με όλα αυτά, δηλαδή στις δύο αυτές τις μέρες, τρεις και τέσσερις, υπάρχει και show σχετικό με το tango Πολυυδρώμενο ας το πούμε Έχει και τα βιογραφικά Εντάξει θα... πιλώνεις 20 ευρώ αλλά Το site δηλαδή. έχει και τα βιογραφικά Ε, καλά ε, ο... ναι, εντάξει Θα πούμε την πηγή που είναι μετά στο τέλος Και... Τέλος 4 και 5 Οκτωβρίου, Την ίδια της ίσημες δηλαδή Υπάρχει σεμινάριο χορού Από... Αντεπάνω oh, yeah, for... Αρκετούς χορευτές ας πούμε Εδώ το να... τα ονόματα δεν είναι πολύ λαστά Οπότε δεν έχει νοημάει Τουλάχιστον εγώ να το πω Οποία, το οποίο σεμινέρο γίνεται σχολή σε σχολείο χορού Dance Club International στην Εθνικής Αντιστάσσεως 16 στην Καλαμαριά ε, δεν αναφέρει κάτι για λεφτά οπότε μάλλον είναι δωρεά ε, τα συγκεκριμένα σχόλια είναι από το cdportal.gr μπαίνει κανείς εκεί και κάτω από την καρτέλα θέατρο και χόρος μπορεί να βρει το δεύτερο φεστιβάλ τα Goths και να διαβάσει πληροφορίες αλλά και βιογραφικά των καλλιτεχνών και τώρα ας πάμε να ρίξουμε μία πιο κοντινή ματιά στα κινηματογραφικά που εγώ προσωπικά τα θεωρώ το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ε, της όλης διοργάνωσης λοιπόν ε, τώρα στις 29 Σεπτεμβρίου σήμερα δηλαδή ε, υπάρχει, γίνεται η προβολή της ταινίας Tango Bar η οποία είναι αρκετά παλιά παραγωγή Τι ας είναι τέτοι λεπτά, ε... μικρό μήκος είναι Βασικά... Όχι η ζλακία κανένα Είναι κάθε ταινία που θα πούμε χωρίζεται από δύο τμήματα Μια μείνει ομιλία και την ίδια την ταινία, ωραία oh, nice. ε... Συντριγμένο δεν έκανα λάθος, το Tango Bar δεν είναι ταινία Είναι η ομιλία που, που θα γίνει και θα ακολουθήσει η ταινία Tango του Κάρλος Σάουρα παραγωγής στο 98 mm η οποία κρατάει 115 λεπτά και είναι αποσπασματικά αφιερώματος στον ταγκό δεν την έχω δει, αλλά έχω διαβάσει πολύ καλές κριτικές Ωραία, στις 30 Σεπτεμβρίου, ημερα ημέρα 3η αν δεν κάνω λάθος, έτσι ε, να πούμε ότι όλες τις ταινές προβάλλονται στις 6.30 ώρα στο κινηματογράφο Ολύμπιον στις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν ε, υπάρχει πάλι ε, μια εναρτήρια ένα, ομιλία για το ταγκό και μετά ακολουθεί την ταινία Tango Lessons του 97 παραγωγής Sally Potter, είναι ίσως η πιο γνωστή ταινία για την ιστορία του tango, εγώ την έχω δει προσωπικά και είναι πάρα πολύ καλή θα, ήθελα, θα είναι πάρα πολύ καλογία για τον οποιοδήποτε να πάει να δει ε, και ε, πλέον στοιχείο αν ενδιαφέρει κάποιον είναι ότι έχει να κάνει με το tango του Buenos Aires ε, το την συγκεκριμένη μορφή του tango ε, συνεχίζοντας, στη μη Οκτωβρίου έχουμε την ταινία Tangos Lechilio de Gardel σε παραγωγή Φερνάντος Ολάνας του 86 παραγωγή και διαρκεί 119 λεπτά το οποίο ασχολείται με... έχει σαν φόντο το Παρίσι και αποτελεί αφιέρμα στον Κάρλος Γκάρντέλ, από ό,τι λέει εδώ το σχόλιο. Δεν την ξέρω καθόλου και αυτήν, αλλά το γνώμη μου είναι ότι και οι τρεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές. Πώς μου κάνει, τι πρόσκειται εδώ εάν, η Σουδεπισκή Είναι όλο, όλο το κινηματογραφικό κομμάτι ήταν δωρεάν. Ε, να πούμε βέβαια ότι την Κυριακή που πέρασε, δηλαδή στις 28 Σεπτεμβρίου, ε, που δεν προλάβω να το εντάξουμε στο, σε αυτό που αναφέρουμε, ε, παίχθηκε η ταινία Assassination Tango Παραγωγής του 2003 με παιδίκοντας στο Robert Duval και, και σκηνοθέτη και παραγωγό νομίζω, αν δεν κάνω λάθος Που κατά τη γνώμη μου ήταν επίσης ένα πολύ καλό Την είδες, την είδες Όχι, δεν την έχω okay. Αλλά θεωρώ ότι ήταν αυτή και το Tango Lessons στα δύο που δεν έπρεπε να χάσει κάποιος από το τέτοιο Είναι δηλαδή οι ταινίες που γνωρίζω λίγο πολύ τι παίζει Με Tango Lessons το έχω αυτό. Ε, θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όσους τους ενδιαφέρει το αντικείμενο να πάνε να δουν κάποια πράγματα ενδεχομένως να θέλουν να κοιτάξουν λίγο και τα, τα παράλληλα δρόμματα που είπαμε ότι, ότι συμβαίνουν με το φωτογραφικό υλικό το σεμινάριο αν κάποιος θέλει να πάει να κάνει ας πούμε αντίπωση να χορεύει και όλα αυτά. Okay. Δεν κάτι Άμα θα πας να δεις κάποια όλα αυτά αυτή την εβδομάδα. <Pop2> ε, σκέφτομαι να δω το Σαλι Πότερ Πάλι, δεν το έχω δει σε μεγαλύτερο, δεν το έχω δει μόνο σε βίντεο γιατί δεν έχει κυκλουφόρια στο DVD Εγώ είμαι αδειστηρός, πες να γράψεις Εμένα δεν μου αρέσει το Ταγκο Ακούς δει κάπως άκυρο, Εντάξει, παιδί δεν είναι μόνο το Ταγκο σαν χώρος, είναι όλη η πιλοσοφήνη στο γουμένες Αντάξει, να με δεις έζημη, ποιες θα δεις, θα πάρει ο Πόρθουλος Θα πάει Εννοείται. Εννοείται. Αλλά θα πάω θα πάω, στο Σάρλιν πότε μπορώ να βγάλω το Σάρλιν. Δηλαδή Γιατί το έχω δει α πούμε ένα review της ταινίας. Εγγενή κάτι παίχτηκε στο Λίμπε, να με έχει κόψει. Στο Λίμπε θα πάω και τη φωτογραφική να βγάλω και μια φωτογραφία α πούμε. Να δω αν έχει κόσμο, Αν α πούμε να το βρει την ταινίας. Να το βρει την ταινίας. Γιατί κάνω DVD μετά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι, αλλά έχει την ευχαρίστη την εφημερίδα. Την έχω πάρει σε VHS α πούμε και την έχω κάνει DVD. Οπότε θέλει Ωραία! Θα φύγεις η τόνικα! Μπράβο! να έχει, χαράς! Είπε αυτός με τόντζες, έτσι! τώρα ένα... Ναι, νομίζω ότι και με το ντομέτζες της καλά τα πήγαμε. πολύ Οπότε, ας κάνουμε και το... Ας πράσουμε και στο Outro! Outro! Έχουμε αρχίσει να και... να τελειώσει έτσι το πρώτο επεισόδιο της 3ης σεζόν Κοιτάξτε, δεν ήταν πολύ μεγάλο Το επεισόδιο Άρχισε <laughs> <laughs> να οι για τις επεισόδιες για Μπορώ τότε. να πω ότι καλά τα πήγαμε για πρώτη φορά της 3ης σεζόν Κοιτάξτε, είμαστε και... <laughs> λίγο από το καλοκαίρι, ας πούμε, όχι ε, και... ε, είμαστε ακόμα μαυρισμένοι με τα Μάγκιο, και με την άμα είμαστε πακούς Ε, είμαστε ακόμα μαυρισμένοι, πέρα ξύλο που πάγαμε στο άλλο Λοιπόν, ακούμε λίγο θα πούμε την επόμενη φορά. Μόνο με να τα Τι θα πούμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, επόμενη φορά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φιέρωμα. Παύλα έβνα. Στα Μάσκυνα και η φορά του παραγωγή είναι. Στην παραγωγή Ναμάσκυνα. Στους ISP Providers που υπάρχουν στην Ελλάδα και στις ελλακτικές προσφέσεις Ναι, θέλω! θα κάνω κάτω από το ισοβάκι, θα θέλω να αφιέρωμα! Δεν βρήκω ότι θα είσαι κάτω Η ISP, το είπες, ακούθηκα σε συγκρότημα, Εντάξει. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε τις προσφορές που έχουν αυτή τη στιγμή Οι ISP Providers... Τι <laughs> λοιπόν, ο τε, ο τε ναι, δηλαδή αυτοί οι δύο πάνε μαζί, πακέτο, νομίζω... Η Λανέτλου, νομίζω έκλεισε oh, το ποιά, έτσι. δεν θα να το Η Fortnite, η Hall... <laughs> Και ποια είναι η άλλη, οι <σομίου> άνθη hey, που έχει Και η λανέντια πέρσι κάποιος hey, Νομίζω πως ναι, πια το λεστά και έφυγες Γιατί τώρα θέλουμε να αλλάξουν Για να <έναν> κληρώγουμε <προϊσάκι σομίου> τσάπα Λοιπόν θα έχει αναλυτική έμβνα ποιος συμφέρει ποιος δεν συμφέρει Α, να κεκλείσεις ο Άγγιος πληρώνεται η παραπάνω στο και δεν ξέρει γιατί Όχι σε λέω αλλά δεν ξέρω το Απ' την δεν καταλαβαίνω τίποτα τέτοιου έτσι. Γιατί καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχει προσφορά της στο αυτή δική και είναι κανονική, ωραία. Λοιπόν, σας το λέω για να καταλάβετε. Και εμείς πληρώνουμε κανονικά 20 ευρώ, αυτός πλέον 23. Ναι, είναι ένα δράμα. Μεγάλο δράμα. Να το κάνω. Και πρέπει να βρούμε γιατί πληρώνω, όχι γιατί, πώς θα τα σταματήσω να πληρώνω αυτά τα 3 ευρώ. Το οποίο ξέρει βέβαια. Γιατί έχει ένα έξυγμα πακέτο ασφάλεια, το παιδί μου το το πακέτο το security kit πρέπει να το κάνει format Δεν είναι το θέμα, είχε μου στέλνω το κωδικό και το κάνω μετά Ιστάλα το πακέτο, εγώ δεν το έχω κάνει το ίσταλα και που δεν από τα ποταμεί με το κύμα θα πλούσιο εδώ. Υπάρχει και πάρε παρακολουθήσει στο edit στο email πάει. το Όχι, όχι, μαργα. Το παγιομένε πείτε σαν λοιπόν. Έχει το λογαριασμό, Και λέω, ήμουν θα έρχεσαι ότι θέλει 20 ευρώ και Τι αν και μα ε, τους λέω γιατί μου ήρθε ο λογαριασμός που σε ευρώ 12α. Έτσι. Λέει γιατί, λέει, το Δήλωσο μας ενημέρωσε ε, ότι η θετική συσκευή τελειώνει την 1η Αυγούστου 2008. Και οπότε, λέει, μη σας ενημερώσαμε αν θέλετε να περάσετε το καρδόν πακέτο. Της ενημέρωσε, έτσι. Όχι, δεν μου ήρθε η μέρα, δεν σου ήρθε. Τηλέφωνο. μου ήρθε. Ε, δεν μου ήρθε. Τηλέφωνο. Όχι. Όχι. Καράβι. Περίμενε και λέει, μου λέει ότι ενέβαιτε δημιουργεί ένα email για να σας ενημερώνει για, για τις αλλαγές που θα συμβούν ξέρω, στο λογαριασμό σας και λέω, ωραία λέω, εντάξει, έστω ότι μου ήρθε εκεί πέρα που δεν μου ήρθε και έτσι λέει, εντάξει το email επικοινωνίας που συμπλούσα στη φόρμα, γιατί το έδωσα, α πούμε, εγώ λέει, ε, αυτή είναι η πολιτική της εταιρείας λέω, είναι λάθος η πολιτική της εταιρείας σας έντερος πάντων μου εντάξει, μιλήσαμε, μου είπε ότι <Οιέτα, μιλήσα, μιλήσα, <Οιέτα, μιλήσα. <oor> <οτι> μπορώ να το δια <διακόψω> <οίλυσο> <οίλυσο> <το θέλω, οίλυσο> <δεν υπάρχε, οίλυσο> Ναι, ήταν και γκομενλάκη ότι... Εκτός από την αλλαγή από ο φοιητικός και κανονικό του χρέωσαν και έξοδα και ενεργοποίηση. Ναι, ευτυχώς σε μας... Τελειτός... ναι... Ωραία... Τελειτός... Έχουμε να πούν τίποτα από αυτό... Όχι... Όχι... Αυτά... Προσεχός δεν έχει... Τέλος αυτό ήταν... Ένα... Για τις εταιρείες... 37ο podcast... Έφτασε... Ελπίζω να περάσετε καλά, γιατί εμεί δεν περάσαμε. Κάποιος πρέπει να περάσει καλά, εντάξει. Ή το άγγελος εδώ πέρα δεν μας κέρδισε τίποτα. Είχε τόσο σοκολάκι. Ούτε το κουλουράκι δεν έφερε να φάμε, ούτε το σοκολάκι. Ούτε και δεν έφερε να φάμε, ούτε, ούτε, ούτε, ούτε, ούτε το δεν... Δεν κέρασε, Καφέ, να... Καφέ με το σοκολάκι να φάμε. Και Το αφέμητος φτιάξαμε πάλι. Τον πιέσαμε πολύ για να μας αφήσει να κάνουμε. Και σιγά σιγά πρέπει να την κάνουμε. Ήρθερνουμε και δουλειές. Οπότε θα το κλείσουμε εδώ πέρα. Απ' το Χρήστο... τον Χρήστος α, πώς θα κάνουμε